Αγαπημένο μου ψυγείο Όχι <coughs> για πες. Εντάξει όχι θέλω να κάνω πούμε όχι, ε, την Επιστροφή, απάντη. απάντηση ναι. Η απάντηση από αυτό βάλε mm. σε εντάξει τη ζωή μου ε, mm. Αυτό που έλεγα, δηλαδή αυτό ήταν ο κανονικό του σε Άουστρα Μαλακίες okay. ε, Δηλαδή θα έλεγα ε, Ακούω mm. κόρνα, ακούω τη φωνή μου ε, Ακούω το όνομά σου σε βλέπω. βλέπω το όνομά του σε βλέπω, ομάτου, mm. σε βλέπω mm. συνοδηγό yeah. και μένα οδηγό. Ah. Αλλά δεν υπήρχε. Πώς θα, τι θα έβαζε όταν είχα βάλει εκείνον οδηγό, θα βάλει αυτό το βλάκα το ψηλό με την κοτσίδα. Εγώ, ah, τι, τι, τι θα βάζει για σένα. Yeah. Λοιπόν, <laughs> <laughs> λοιπόν με, αλλά μετά. Αυτό κόλλησα και δεν το έκανα έτσι. Μετά η συνέχεια ήταν. Έφυγη. Δηλαδή ε, πάτε εκδρομή στο σπίτι του. Στη Λακωνία στο σπίτι μου στη Λακωνία εγώ θα βάζα πάμε εκδρομή στο σπίτι μου στη Κορινθία. Oh. Με, με, με Νιώθω ευτυχία. Ξέρω, oh, εντάξει, καλύτερα, καλύτερα, ξέρω, καλύτερα ξέρω, έτσι, μα λέει ίδιο. Και θα, μπο, θα μπορούσε να καταλήξει Εντός ψυγείου αυτή τη φορά. Εντάξει, πώς, όχι, όχι, ξέρω, όχι, ξέρω, όχι. Καλύτερα έτσι δεν λέγαμε <laughs> Βάλε <laughs> απλά τέτοιο. Να βάλει εντάξει. Ναι, ναι, όχι, ναι μπράβο, και εγώ αυτό σκέφτηκα.